Radio Music Heaven. Η λύση βρίσκεται κοντά στην ίδια τη ζωή σου στον τόπο το δικτυακό του μουσικού μα παραδείσου στον τόπο. Το δικτυακό του μουσικού μας παραδείσου Μουσική με ένα κλικ Radio Music Heaven Σε όλους ε, αρκετό κόσμο βλέπω σήμερα στην παρέα μας ε, Χαίρομαι πάρα πολύ Εδώ είμαστε λοιπόν στο μουσικό μας ονειροδρόμιο Και για τις ε, δύο επόμενες ώρες θα είμαστε μαζί Με πολύ μουσική ε, και όχι μόνο με ιστορίες και όχι μόνο Λοιπόν να σας χαιρετήσω πριν ξεκινήσουμε Πριν ξεκινήσουμε τις μουσικές μας διαδρομές Γκολφίνα τι θέλει εσείς τους ακροατές Είσαι ακόμα εκεί Δίπλα μου, εδώ στην Εξέδρα, στην Κερκίδα μας έπρεπε να είσαι. Γεια σου Ευαγγελία μου, ε, την Κολφίνα, τον Ηλία Καλύβα, τον Χόρχε, τον Λουκά. Για σου δασκαλάκο μου. Τον Κέρβερο, και αν κατάλαβα καλά, ο Κέρβερος είναι το παιδί που ξεκινά ε, καινούργια εκπομπή. Να είναι καλά, τον καλωσορίζουμε, τον το Πατρινόπουλο, τον Τρελάκια, την Έλ, Έλενα καινούριο, καινούριο μέλο, Τζάζι η οποία έχει γράψει σήμερα ο Χιστωριούλα πήμα, δεν ξέρω, δεν μέτρισε τι τροφές Τζάζι, θα τι διαβάσουμε όμως αργότερα τον Βέρθ, τον Κώστα 65, την Αγία εσένα έχω μια μικρή έκπληξη την Αλκιονίτσα, τον Κάπτερ Μόργαν τον Τάλλο, τον... Αντώνια πάλι πήγε την Αντωνία Κασίνα γεια σου γλυκιά μου τον τρελάκια, τον είπα, Μ, για να δω ποια άλλα, παιδιά έχω μέσα και βέβαια το παλικάρι μας στον Σάσπεκτ, τον Ανώνυμος και τους φίλους που δεν βλέπω τα ονόματά τους και είναι αρκετή. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε μουσικά και θα... Τραγούδια αν θέλετε δεν το συζητώ, το ζητάμε έτσι και το έχουμε. Αν το έχουμε βέβαια, θα το ακούσουμε. Παίζουμε σήμερα με τις λέξεις ποδήλατο, δασόδης, νυχτοφύλακας, 31, 31, γιατί θα μου πείτε όχι 32, 31 λόγω του και οι μέρες που έρχονται. Λοιπόν, και εξαντλητικός. Αυτές είναι οι πέντε λέξεις που μπορείτε να μπείτε στο C-Leon Air και να γράψετε μια μικρή ιστοριούλα για να τη διαβάσουμε και η καλύτερη θα πάρει το μα Φεύγουν Μουσικά και θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια να τα λένε. Καλή ακρόση, καλά να περάσουμε και σήμερα. Σταβηλώνας τη χημερά σου Αντιγιακόντιο Κινάει ένα φίλο για ταξίδι περπόδι, Για να κυρίξει την ανθρωπιά την καλοσύνη Μα του περάσανε χαλκά ή σαρακίνη. Για το δικό του θελού του κόσμου το αδικό σε ένα σουλτάνο μπροστά στα μπαν κατάδικο, δικό Τον είναι αυτός απ' τα δεσμά του Κι έτσι ο φίλος μας κινάει να πει κι αλλού το κήρυγμά του Ένα πηγάτη σταματάει να ξεντυψάσει Μα μια γυναίκα δεν αργεί να πλησιάσει Ωραία στην όψη μα η καρδιά της δηλητήριο Με το κορμί της τον καλή Για το δικό σου Θεό μαζί σου θα καώ τα χέρια και βγήκαν περιστέρια Πιστεύει αυτή με το αγγίγμα του Κι έτσι ο φίλος μας κινάει να πει το κήρυγμά του Fratè Francesco partì una volta per oltre fino alle terre di Babilonia a predicare. Coi suoi compagni sulla via dei saracini, furono presi e bastonati poverini. Fratè Francesco parlò e bene predicò, che il gran sultano ascoltò e molto lo ammirò. Lo liberò dalle catene, così Francesco partì per Babilonia a predicare. Το φτωχούλι θα πω δυο λόγια την ασύζη! που πήγε πέρα στις Βαντιλώνα στον εταιρίζη για να κυρίξει την ανθρωπιά την καλοσύνη μα του περάσανε Χαλκαή Σαρακίν Για το δικό του Θεό, το κόσμο το αδικό σε ένα σουλτάνο μπροστά το μπαν καταδικώ Όλοι είναι αυτός, αυτά δεσμά του. Κο και κάποια μικρά θη να μην φτάνουν, είναι μόνο για μένα και να μην φτάνουν, να μην έχετε τη χαρά, δηλαδή να τα ακούτε κι εσεί. Υπάρχουν τραγούδια που φέρουν στο σώμα τους τις προσωπικές ιστορίες των δημιουργών τους. Υπάρχουν κι άλλα που συνδέονται με την ιστορία ενός ολόκληρου λαού. Υπάρχει όμως και μια τρίτη κατηγορία τραγουδιών που αφορούν στην ιδιαίτερη προσωπική πρόσληψη των αντικειμενικών ιστορικών γεγονότων από τον δημιουργό τους. Σε αυτή την τρίτη κατηγορία ανήκει το τραγούδιο που θα ακούσουμε τώρα, γραμμένο από τη Σότια Τσότου, που κατέστη διαχρονική επιτυχία με τη μουσική και τη φωνή του Κώστα Χατζή, καθώς περιγράφει τις εικόνες που βλέπει κανείς κοιτώντα από το παράθυρο του αεροπλάνου, μοιάζει με εκδρομικό τραγούδι. Η αληθινή ιστορία του, όμως, καθ' άλλο παρά χαροπή και ελαφριά είναι. Ήταν άνοιξη του 1967, θυμάται η στιγουργός του τραγουδιού, μια άνοιξη βαριά, σαν θλιβερός χειμώνα. Μέχρι τις 20 Απριλίου ήμουν μια ανερχόμενη νεαρή δημοσιογράφος που μοίραζε τις ώρες της ανάμεσα στην σκληρή δουλειά και τις πολιτικές συγκεντρώσεις. Η αυγή τη 21η Απριλίου με βρήκε άνεργη αφού η εφημερίδα Ελευθερία, στην οποία εργαζόμουν, διέκοψε αυθημερών την έκδοσή της. Έτσι κινήσα για τη Θεσσαλονίκη. Ελπίδα μου για δουλειά ήταν το συγκρότημα Βελίδη που έβγαζε τι εφημερίδε Θεσσαλονίκη και Μακεδονία. Στο αεροδρόμιο του Ελληνικού. Στρατό, άρματα μάχες και μαρτυρικός έλεγχος των επιβατών. Η Χούντα σε όλη της τη μεγαλοπρέπεια. Έπαιρνα το δελτίο επιβιβάσεως όταν με συνέλεγαν. Φυσικά την πίση την έχασα. Έφυγα ύστερα από ώρες, ταλαιπωρημένη, και, γιατί να το κρύψω, φοβισμένη. Όταν το αεροπλάνο απογειώθηκε, κοίταξα από ψηλά πως είχαν καταντήσει την Ελλάδα του Ελίτη, του Ρίτσου, του Θεοδράκη συνταγματάρχες. Μοιάζουν τα σπίτια με σπερτόκουτα. Μοιάζουν μερμίγκια οι ανθρώποι. Μερμίγκια μοιάζαν και οι συνταγματάρχε και το καθεστώς τους από ψηλά. Η φοβισμένη σώτια τσότου αναθάρισε. Παρόλο που δεν είχε σβηστεί ακόμα η επιγραφή προσδεθείτε έλυσα τη ζώνη ασφαλείας λύνοντας μέσα μου κάτι πολύ βαθύτερο, τον φόβο. Ήταν δικαλεύτερη περήφανη, θυμωμένη. Τελικά δεν βρήκα δουλειά στη Θεσσαλονίκη. Υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι το πρώτο μου ρεπορτάζ, όταν θα επανερχόμουν, θα ήταν σχετικό με τα συναισθήματα των ανθρώπων όταν βλέπουν τον κόσμο από το αεροπλάνο. Δεν ξαναδημοσιογράφησα, από ανάγκη αρχικά και από αγάπη, στη συνέχεια αφοσιώθηκα στο τραγούδι. Και το, από το αεροπλάνο, αντί για ρεπορτάζ, έγινε τραγούδι Ευχαριστούμε πάρα πάρα πάρα πολύ για τις όμορφες πληροφορίες που μας δίνει σε κάθε ανάρτησή μας, είναι πηγή γνώσεων για μας. Ο Κωνσταντίνος Παμπλικιάνη ε, και αν δεν σας λέει το Κωνσταντίνο Παυλικιάννης, αν το λέω και σωστά στο επίθετο, δεν σας λέει τίποτα, ε, το μέλος τσε. Ένα σημαντικό μέλος για μας είναι στην συντακτική ανίκηση, στη συντακτική ομάδα του περιοδικού μας και ανεβάζει υπέροχα, υπέροχα άρθρα κάθε φορά. Mm. Τον ευχαριστούμε και φεύγει ο Κώστας Λαντζής εξαιρετικά αφιερωμένος για όλους σας. Γίνει επίκρανη ζωή. Μάκριά θα φύγω ένα πρωί. Θα ανεβού ένα αεροπλάνο. Να δω τον κόσμο από εκεί πάνω. Όταν κοιτά από ψηλά. Η γη με ζωγραφία και εσύ την πήρε σοβαρά. Και εσύ την πήρε σοβαρά. Μοιάζουν τα σπίτια με σπιρτόκουτα, Μοιάζουν μυρμήκια ή αναθυράπι. Το μεγαλύτερο. Μια σημανε μικρούλι τοπίο κι όλοι αυτοί που σε πηγανανέ από ψυλλάντους και ταξίς, Θα τα σου φανονε τόσο, τόσο ασήμαντη, που στη στιγμή τα του ξεχάσει. Bem mim, me glês. Tambem mas psi langue. Na diz tia ti selin. E não segarri nen que μια ζεοκοσμοζό γράφει και εσύ το πήρε σοβαρά. Και εσύ το πήρε σοβαρά. Μια ζωνή πύργη με και τα κατόνια με παιχνίδια αμφιλαδέ. Ορίζουνε οι ομορφιές και τα στολίδια Και τι σε πληγώσε ή σε δάμωσε. Από ψηλά αν το κοιτάξεις ε, θα, σου φανεί, θα σου φανεί τόσο ασύμματο Που στη στιγμή θα το ξεχάσεις Απιμένη μου κλαις. Πάμε μαζί ψηλά, Να δει τη γη αυτή σε Σελήνη Ένα φεγγαρί είναι και εκεί. Χατζή, πολύ αγαπημένο θα έλεγα και για εσά, για εμά του μεγαλύτερου. Σημαντικό κομμάτι στην ζωή μα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με τον Βασίλη Πριν συνεχίσουμε, να στείλω ένα ματζιμούτ στη Μέριλιν. Και στον Συμπαίθερο την Αγάπη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι στην ακρόαση και όλα τα παιδιά που προσθέ, προσθέθηκαν στην παρέα μα. Να πω ότι παίζουμε σήμερα με τι λέξει Ποδήλατο, βασόδης Νιχτοφύλακα 31 και εξαντλητικό. Και πριν φύγουμε, για τραγούδι να πω ότι δεν σα κοστίζει και τίποτα να κάνετε ένα like στη σελίδα μα στο Facebook. Εμεί δηλαδή, γιατί βάζουμε χεράκια. Το κατάλαβα. Ένα μικρο, μικρό έτσι γρατζούνη μα στο λαιμό, συγχωρήστε μου γιατί έχω, είναι, είμαι λίγο κρυωμένη. Και βέβαια, ωρίστε, γκούχου από μέσα, ο έρωτο ο, ο Βίγας και ο Παράς δεν μπορεί να κρυφτεί. Ε, για να περάσουμε στο Βασίλη, Δουλίτσα, καλή Δουλίτσα είπε η Μέρη και εκείνη την ώρα έτσι χαμογέλασα λίγο, τη Δουλίτσα δεν την κάνω εγώ Μέρη μου, την κάνουν τα παιδιά που μπαίνουν στο Σιλιονέρι και γράφουν ιστορίες και τους ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ιστορίες που για πολλού, πολλούς, ε, πολλοί με ρωτάτε τι θα συμβεί με τις ιστορίες αν και τι θα γίνει δηλαδή, ποιο είναι το μέλλον τους. Ενδεχομένως έχετε κάποια έτσι, ερωτηματικά, γράφουμε γιατί γράφουμε, για το παιχνίδι και μόνο. Όχι μόνο για το παιχνίδι, κάποια στιγμή όλες αυτές οι ιστορίες θα γίνουν ένα πολύ όμορφο βιβλίο για μας. Και βέβαια επειδή έχουμε και ηχητικά. Έτσι, θα έχουμε και CD, θα το συνοδεύει και CD. Αν έτσι θα το στέλνωμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Βασίλειο Παποκσταντίνου, εξαιρετικά πληρωμένο σε χαμένες φιλίες θα έλεγα. Δρόμοι που μεγάλωσα μαζί σα και τα όνειρα στι πέτρε σα τα έκρυψα. Δρόμοι που ματώθηκα με φίλου και σε μια γκαλιά σα μέσα μόνο έκλαψα. Χαμένοι δρόμοι όσο κι αν έψαξα να βρω κάτι παλιό, κάτι να μου θυμίζει Καμένοι δρόμοι, πόσα δλυμένα μυστικά, πόσες ζωές, πόσα τραγούδια σημειρίζουμε. Όλα μου λείπουνε, οι μυρωδιές απ' τα παράθυρα τα ανοιγμένα. για μια και τα τριάντα φύλλα τα ανθισμένα τα και οι κορδέλες τα μαλλιά και το ραδιόφωνο να παίζει τις Κυριακές τα λαϊκά Όλα μου λείπουν οι μυρωδιές απ' τα παράθυρα τα Σε μια και τα τρίαντα φύλλα τα ανθρωπισμένα, τα ροσπουστάνια και οι κορδέλες κορδέλε στα μαλλιά. Και το ραδιόφωνο να παίζει τις Κυριακές τα λαϊκά. Το σύννεχο το κρύ Ψαχνώ τη παιδική αυλή Μα δεν τη βρίσκω Μόνος Με μια σημέρινική, Την εθνική μας τη γιορτή Γιορτάζω σε μια δίσκο Μόνος Βλέπω να περνούν Και κάποιους να χειροθρωτούν Μα ουρανός πουρκώνει Κι έτσι όπω φτάσαμε εδώ φοβάμαι αύριο τι θα δω στου κόσμου την οθόνη Όλα μου λείπουν οι μυρωδιές από τα παράθυρα τα ανοιγμένα Σε μια και τα τρίαντα φυλά τα ανθισωμένα, τα ροζ πουστάνια και οι κορδέλες τα μαλλιά και το ραδιόφωνο να παίζει τις Κυριακές στα λαϊκά. Όλα μου λείπουν οι μυρωδιέ, απλά παράθυρα τα. σε μια και τα τριάντα φίλα τα ανθισμένα τα στάνια και κορδέλε κορδέλες τα μαλλιά και το ραδιόφωνο να παίζει τις Κυριακές τα λαϊκά Η αλήθεια είναι ότι ξεκινήσαμε δυναμικά με πολλα παιδιά να γράφουν και να γράφουν πάρα πολύ καλά. Περιμένω ένα παιδί το οποίο δεν το βλέπω να είναι μέσα στην παρέα μας, τον Αυτό ε, Αυτός γράφει πάρα πάρα πάρα πολύ όμορφα. Ε, έχετε χαλερώσει λιγάκι Τέλο πάντων. Λοιπόν, το, το περνάμε. Μου λέει η Τζάζη: Θέλω να σου αφιερώσω από του χειμερινού κολυμβητέ το τραγούδι Μάνα μου είμαι φυσικό. Ε, δεν το θέλω, γκριά <laughs> λοιπόν, Δεν θέλω να χειροτερέψω την κατάστασή μου. Λοιπόν, έχω ένα άλλο όμω όμορφο τραγούδι που μου αρέσει. <laughs> Επέτρεψέ μου να πάρω αυτό σαν αφιέρωση. Έτσι, Το μάνα μου είμαι φυσικό. Θα το ακούσουμε ενδεχομένω σε κάποια άλλη, κάποια άλλη φορά. Κάποια... Όχι τώρα που είμαι. Αρρωστούλα Η βαγίνη θα χειρότερα η κατάσταση. Λοιπόν, για σένα τζάζι μου <νεχεία> Το να παίρνει τη ματιά Ο χώρος τα ονειρά σου Και, και τα μέρα του ποταμού Να σε τραβάν μακριά <καιία> Ό,τι κι αν Να φέρει από κοντά σου <καιία> Να πλώνει με τα χέρια σου Να πρέπει να βαρκύρουν Και σουρκιστεί και πήρε μου και στην Μα τώρα η απουσία μου σε κάνει και ξεπνάσει. Βέσε καλά τι μαγικές στιγμές μα με ταξί. Και φώτισε τον ουρανό σχήμα τη μονασία. Χωρίς πλωή, χωρίς ματιά, μόνο με τα όνειρά μου Με τρόχισαν οι άνεμοι που πάντα κυνηγώ Αυτοί που με ορίζουνε, αυτοί που με πετάνε Αυτοί που με τεινάζουνε στον δικό στο γενό Κορνί που σκίζεται στα δυο στα βράχια του αοράτου Μη μεσόδες και μια γλυκιά λύση της λυσμονιάς Της μοναχιάς, το κόκκινο από αίμα πιδακά του Που ξεπετάγεται σαφώς, που φέγει δυστεριά. Το μάγικος του φεγγαριού, ονείρο πόλημά σου Το έχεις σε κι είναι αργά καιρός να κοιμηθείς Με κάποιον που δεν το φοράει η μαγική αγκαλιά σου Τις ώρες που περάσαμε μαζί θα μοιραστείς Μα εγώ πονώ για σένα ναι και φέρω υποφέρω Μήπως τα μάτια που αγαπώ δακρίζουν στα κρυφά Τί για με πούλησες στινά μια νύχτα και το ξέρω Κάθε στιγμή σε φέρνω εδώ κιντώντας τα νερά Χορεύεις με τις μήμες σου, πετάς με τα όνειρά σου Αρχαίου δράματος χορός, περνάς στην αγορά Πετάς τα ρούχα σου, γυμνός, αγγίζεις τη χαρά σου Φωτίζεις μόνο μια στιγμή και ζεις για μια φορά Επίζω να σου άρεσαν γλυκιά μου Συμφωνώ, όρια, κομματάρα του Βασίλη. Ο Βασίλη μα έχει δώσει πολλέ ε, κομματάρε. Ε, φοβάμαι ακόμα να αγγίξω την καινούργια του δουλειά, παρόλο που ε, βλέπω κυκλοφορήσει, κυκλοφορήσει ήδη από τι 17 βέβαια. Κάποια τραγούδια έχουν πέσει μπροστά μου, αλλά δεν έχω πατήσει ακόμα το κλικ για να τα ακούσω, γιατί φοβάμαι τι θα ακούσω. Γιατί με έχει λίγο έτσι χαλάσει ο Βασίλη ε, με τι τελευταίε του ε, δισκογραφίε. Μετά τον Οδησιά Ιωάννου που έκανε το παιχνίδι Παίζεται. Ε, λίγο έχω χαλαστεί με Βασίλη και ακόμα το αφήνω. Έτσι, ήθελα να είμαι και ψυχικά ήρεμη και σε καλή διάθεση, ούτως ώστε να έχω και δυνάμεις να αντέξω τα χειρότερα. <laughs> λοιπόν, ραπέτης η καινούργια δουλειά του Βασίλη, μέρος πρώτο το, πρώτο το παραμύθι της Βεντάλειας. Λοιπόν, ελπίζουμε να είναι μια καλή δουλειά, γιατί τουλάχιστον από το Βασίλη, από, ανθρω... από καλλιτέχνες που αγαπάμε, που θαυμάζουμε, που χρόνια είμαστε μαζί τους, ε... Είμαστε απαιτητικοί. Θέλουμε αυτή η καλλιτέχνε να είναι προσεκτική στι δουλειέ που, που μα ε, στέλνουν. Λοιπόν, εύχομαι αυτή η δουλειά για τον Βασίλη να είναι καλή και για εμά που βέβαια θα τον απολαμβάνουμε κάθε φορά. Ή, θα ακούμε, να ακούσουμε Διονύση Τσακνή, ή ε, μάλλον όχι. Θα ακούσουμε Σωτηρχέλι Τάκι. Το ταξίδι στη βροχή. Ε, υπάρχει έτσι μια κόντρα με ένα, ένα μέλο, το προετοιμά δηλαδή με την ελευθερία ελευθερίου. Εμένα μου αρέσει με τον Σωτηρχέλι έτσι, γιατί τον είπα λίγο λαθό, Τον είπα λαθός. Στο τηρχέλη τάκι που έχει γράψει ο ίδιος και αστίγους και μουσική, «Φεύγουμε και μετά έχουμε ιστοριούλα». Πρω κι αυτό σαν και σε χανω. Μ' αδεία μου γλυκά μου. Αχ πόσο σ Ένα σου εγώ πάντω λέει τον τραπέζι, τον βρήκα εξαιρετικό. Τα τραγούδια, το ένα καλύτερο από το άλλο. Την καλησπέρα, μα θέλει ο συμπαίθερο, ε, χαίρομαι γι' αυτό. Συμπαίθερε, χαίρομαι. Τα φύλλαχτόνια. Πήγαινο στη βροχή, μόνο αυτή σου με νοιάζει. Μόνο που αγκαλιά. Ότι ο Μοροφό ξεχανών. Πηγενώ στη βροχή, μόνο αυτή σου μοιάζει, μάνα που αγκαλιάζει, ότι ο Μοροφό Έφερα καράση, Ανταμάνα, το πεδιούμε. Φεύγει να τα πούμε για υστερή Και σου Στο θραγούδι βρισκό τι αγαπώ Πηγαίνω στη βροχή Μόνο αυτή σου μοιάζει Μάνα που αγκαλιάζει Καλησπέρα Κωστή μου, σε περίμενα Λίλε Χάουφρου Στην Κοπενχάγη δεν είχα ξαναπάει και ήμουν πολύ χαρούμενος που σε λίγο θα έμπαινα στο αεροπλάνο να πετάξω για το άμα το αεροδρόμιο δηλαδή της Κοπενχάγης Το είχα μάλιστα συνδυάσει με ένα live Είχα κανονίσει να πετάξω στις τα ταξιμερώματα μέσω Βαρσοβίας οπότε μπορούσα να κάνω ένα live με την πάντα μου πολύ άνετα και αμέσω μετά ο Κιθαρίστας μου θα με πήγαινε στο αεροδρόμιο. Η αλλαγή του αεροπλάνου στη Βαρσοβία σήμαινε περίπου τρεις ώρες καθυστέρηση που θα πει ότι θα είχα άνετο χρόνο για να πιω ένα καπουτσίνο στην πρωτεύουσα της Πολωνίας. Τον καφέ βέβαια στη Βαρσοβία τον ήπια, αλλά μέχρι να φτάσω να τον παραγγείλω είδα και έπαθα, γιατί ο έλεγχος που μου έκαναν οι Πολωνοί προκειμένου να βγω στην πόλη ήταν εξαντλητικός. Διαμαρτυρήθηκα πολλές φορές αλλά δεν βρήκα πολλονό να μιλάει αγγλικά. Τέλο πάντων μετά την απογείωση από εκεί πάτησα σε μία ώρα το Δανέζικο έδαφος και ήξερα φυσικά ότι εκεί εκτός από τους φίλους μου θα συναντήσω και τη Λίλε Χάουφ τη μικρή Γοργόνα δηλαδή και ήμουν πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Μέσα στο μυαλό μου Είχα φτιάξει ολόκληρη ιστορία. Ήμουν καταγοητευμένος μαζί της και το ότι θα την έβλεπα και θα την άγγιζα έκανε την καρδιά μου να χτυπάει σαν τρελή. Είχα πάρει τις πληροφορίες μου και ήξερα ότι αυτή η όμορφη κοπέλα ήταν καθισμένη σε ένα βραχάκι στο Λαγγελίνι και περίμενε τον καλό της να φανεί από τα βάθη της θάλασσας που απλώνονταν μπροστά στα δακρυσμένα της μάτια. Οι φίλοι που με φιλοξένησαν στο σπίτι του στον Όρεμπρο είχαν αναλάβει εννοείται την ξενάγησή μου, αλλά εγώ ήθελα να πάω στο Λαγκελίνια και δεν με ένοιαζε τίποτα άλλο. Ε, θα πάμε μέχρι να επιστρέψει στην Αθήνα, μου είπαν. Θα πάμε, αλλά να βρούμε καλό καιρό για να βγάλει και φωτογραφίε. Ναι, βέβαια, ξέχασα να σα πω ότι πήγα εκεί χειμώνα. Αφού συνάντησα θερμοκρασίε κάτω του μηδενό. Μείον 15 στη Βαρσοβία από μείον 5 μέχρι μείον 10 στην Κοπενχάγη και μείον 25 στο Χελσιμπόργκ που είναι απέναντι στη Σουηδία. Τέλος πάντων, να μην σας κουράζω, η ξενάγηση ξεκίνησε από το Σαρλότενλουντ που είναι μια δασόδης περιοχή η οποία εκτός από το μεσαιωνικό της Κάστρο φιλοξενεί και τον υπόδρομο. Έναν υπόδρομο που οι αναβάτες τρέχουν πάνω σε άρματα που θυμίζουν πολύ τα αρχαία ρωμαϊκά άρματα και αυτό βέβαια έβαλε στη φαντασία μου φωτιά. Δεν θέλω και πολύ εγώ. Αποφασίσαμε να πηγαίνουμε εκεί κάθε Κυριακή πρωί με 100 κορώνες στην τσέπη. Παίζαμε στις αρματοδρομίες, τρώγαμε από ένα hot dog, πίναμε τις μπίρες μας και φεύγαμε. Χαμένοι ή κερδισμένοι δεν έχει σημασία γιατί αυτό δεν μας ενδιέφερε. Πηγαίναμε επίτηδε πάντα με λίγα λεφτά μόνο για να κάνουμε την πλάκα μας. Στο Σαρλότανλουντ πήγαμε και στο Τέχνη που είναι εκεί και μου έκανε εντύπωση ένας τύπος με περίεργη στολή. Αυτός τι είναι, ο νυχτοφύλακα, νυχτοφύλακα στις δύο το μεσημέρι, μα αφού νύχτωσε τι να κάνει ο άνθρωπος, πρέπει να πιάσει δουλειά. Και πολύ σωστά, διότι τη Νοέμβριο μήνα που βρέθηκα εκεί, νυχτώνει από τις δύο το μεσημέρι. Οι χαμηλέ θερμοκρασίε ωστόσο δεν ήταν πρόβλημα, όπως και οι συνεχείς χιονοπτώσεις δεν ήταν πρόβλημα η κεντρική δρόμη μέσα στην πόλη αλλά και οι εθνικές οδοί είναι όλοι θερμενόμενοι και το χιόνι λιώνει μέσως. Όπως είπα, πήγα εκείνο Νοέμβριο και άρα πλησίαζαν τα Χριστούγεννα. Ο δε Νοέμβριος είναι ο μήνας των προετοιμασιών. Όλοι, ας πούμε διάφοροι σύλλογοι για παράδειγμα, έκαναν χριστουγεννιάτικες γιορτές όπου μοίραζαν ή έκαναν ανταλλαγή δώρων και οι περισσότεροι προτιμούσαν ελληνικές ταβέρνες και ζητούσαν να έχουν ζωντανέ ορχήστρες με ελληνική μουσική. Κλείσαμε έτσι κάποια lives και παίξαμε σε ελληνικές ταβέρνες τραγούδια του Μίκ Θεοδωράκη ως «Επί το Σε πολλές από αυτές πήγαινε ο με το ποδήλατο που μου είχαν διαθέσει, γιατί βέβαια το θέμα ποδήλατο εκεί είναι πολύ οργανωμένο και το θέμα δεν είναι ότι έχουν όλοι από ένα. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν ποδηλατόδρομοι οι οποίοι μεσολαβούν ανάμεσα στο πεζοδρόμιο των πεζών και στο δρόμο που κινούνται τα αυτοκίνητα και έχουν δικά τους φανάρια. Η δε προτεραιότητα είναι κατά σειρά πρώτα στους πεζούς, μετά στους ποδηλάτε και τελευταία στα αυτοκίνητα. Είναι πολύ όμορφε οι γιορτέ των και τη πρωτοχρονιά εκεί. Μόνο που τι θυμάμαι νυχτερινές. Θέλω να πω δηλαδή ότι άμα ξυπνά στι 10 το πρωί και νυχτόνι στι 2 το μεσημέρι, ε, είναι μια ζωή νύχτα. Η ατμόσφαιρα ολόκληρη τη πόλη αλλάζει. Οι στολισμοί, οι φωτισμοί, οι άνθρωποι με το πηγενέλα του στα μαγαζιά, στον πεζόδρομο στο στρόγκετ, τα μπαράκια που ξενυχτάνε, η άφθονη μπύρα, όλα αυτά τα απόλαυσα γενναία. Ε, Έπρεπε βέβαια να ετοιμαστούμε και εμεί για τη γιορτή που θα κάναμε στο σπίτι για την πρωτοχρονιά. Γιατί τα Χριστούγεννα πήγαμε στο Ρόσκυλντε που ήμασταν καλεσμένοι σε κάτι φίλους. Το εντυπωσιακό της Πρωτοχρονιάς είναι το αντίστοιχο της δικής μας βασιλόπιτας, που για του βόρειους φίλους μας είναι ένα ριζόγαλο. Μη φανταστείτε τίποτα χαρτιά και Πρωτοχρονιάτικο 31, γιατί αυτό εκεί δεν παίζει. Απλά ένα ριζόγαλο μέσα στο οποίο βάζουν μια ολόκληρη ψύχα αμυγδάλου, που αντιστοιχεί σε ένα δώρο. Σερβίρουν λοιπόν το ριζόγαλο και αυτός που θα βρει το αμύγδαλο στο πιάτο του κερδίζει το δώρο. Με τη διαφορά ότι αν βρεθεί μέσα στο στόμα του για να κερδίσει το δώρο πρέπει το αμύγδαλο να μείνει ανέπαφο. Να μην το δαγκώσει δηλαδή και το σπάσει. Εκείνη τη χρονιά το αμύγδαλο βρέθηκε μέσα στο δικό μου πιάτο και κέρδισε το δώρο που είχε βάλει η Janet. Ένα CD. Την άλλη μέρα αποφάσισα να πάρω το ποδήλατο... και να πάω επιτέλους να επισκεφθώ τη μικρή Γοργόνα στο Λαγκελίνι Και έφτασα και την είδα. Την είδα και ανατρίχασα. Ολόγυμνη στους πέντε βαθμούς υπό το μηδέν μέσα στη θάλασσα. Τι κάνεις παιδί μου εκεί, πας καλά, θα πάθεις καμιά πνευμονία. Παρακάλεσα μία δανέζα που ήταν εκεί να με βγάλει μία φωτογραφία... Και πλησίασα τη Γοργόνα, την αγκάλιασα, στήθηκα για τη φωτογραφία και μπλοκάρισε η κάμερα, αν είναι δυνατόν δηλαδή. Γύρισα στην Αθήνα χωρίς φωτογραφία μαζί της και τελικά έβγαλα φωτογραφία με τη Γοργόνα σε ένα επόμενο ταξίδι μου στην Κοπενχάγη. Που λέει όμορφη ιστορία του Ορφέα Λοιπόν, ιδέα: Αντί να φτιάξουμε Βασιλόπιτα, θα φτιάξουμε παιδιά. Να, γιατί α, τα υλικά κοστίζουν. Γκόλφο, βιχαλάκι, βιχαλάκι και εσύ. Θα φτιάξουμε λοιπόν ριζογαλάκια ατομικά. Ναι, και στη μέση, επειδή δεν ακούσει ακού. Όχι κεράκι καλή, θα βάλουμε ένα μίγδαλο, αλλά θα φροντίσεις να μην το σπάσεις. Αν ε, μην τρως δηλαίμαργα και το σπάσεις, γιατί διαφορετικά χάνεις το δώρο. Και ο οποίος ε, δεν σπάσει το μίγδαλο θα πάρει, δηλαδή αυτό καλό, ε; δεν ξέρω, μου κούγεται <laughs> κάπως, το βρήκε στο πιάτο του Ορφέας. Ορφαία και η γοργόνα του, λοιπόν, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ορφαία, ο, ο οποίο δεν είναι στην παρέα μα γιατί σήμερα έχει συνάντηση. Στο... είναι καλεσμένο στη λογοτεχνική λέσχη τη Αθήνα και συζητά για το νέο του βιβλίο που κυκλοφόρησε. Αρχίζει και μια σειρά περιοδιών και θα μα λείψει ορφαία. Δεν ξέρω, σε κάποια από αυτέ ενδεχομένω. Ναι, καλά, είχετε με κοιτάς, να είμαστε και μαζί. Μια σειρά δηλαδή από περιοδίε, να στη Λάρισα, Έχει βγει το πρώτο. Για τι πρώτε 2, 6 Δεκεμβρίου, θα το παρουσιάσει στη Λάρισα το βιβλίο με τίτλο Νούμερο 9. Εμεί ε, για αυτό το βιβλίο, αλλά και για το πρώτο, θα αναφερθούμε θα, θα αφιερώσουμε μια ολόκληρη εκπομπή με τον Ορφέα που θα την κάνουμε μαζί. Και στα Γιάννενα θα είναι 7 Δεκεμβρίου. 6 Δεκεμβρίου στη Λάρισα, για εσά που είσαστε εκεί κοντά, και 7 Δεκεμβρίου στην, στα Γιάννενα θα είναι ο Ορφέας, μαζί με τους συνεργάτες του για την παρουσίαση του καινούριου του βιβλίου νούμερο 9 Λοιπόν, πάμε για ένα τραγούδι που ο ίδιος ζήτησε και θέλει να μας το αφιερώσει Φεύγουμε Σ' αυτή την αγκαλιά, στα σκουριασμένα σύνεφα στα φύλλα στις βρεγμένης γης τη μυρωδιά ας ένα πνιγό Σαν μια σταγόνα μέσα στα χίλια σου εγώ ροχή και μπα σε αυτή τη γωνιά το το σώμα που διψά. Φασίτανε ένα πνιγό. Σαν μια σταγόνα μέσα στα χίλια σου εγώ ροχή και μπα σε αυτή τη γωνιά το το, το σώμα που διψά. Βραχυπιαστού. Καταβλισμού, χωρεύουν τα παιδιά. Στάζει ο Θεός στις προσευχές, στον τέφι στις καρδιές τα πόδια τα γυμνά. Ας ένα πνιγό, σαν μια σταγόνα Μεσά στα χείλια σου εγώ, δοροχή μου, σκέπα σε αυτή τη γωνιά, τούτο το σώμα που διψά. Μα ήταν ένα πνηγό, σαν μια σταγόνα, μέσα στα χείλια σου εγώ, δοροχή μου, σκέπα σε αυτή τη γωνιά, τούτο το σώμα που διψά. Βροχή μου και άλλαξε το δρόμο και το νου, και βουλιάξε το βήμα μου ποτά. Μέσα στα χίλια σου εγώ πορώ και πάσε αυτή τη γωνιά το το σώμα που διψέ. Να σας ήταν ένα πνιγό σαν μια σταγόνα. Μέσα στα χίλια σου εγώ πορώ και πάσε αυτή τη γωνιά το το σώμα που διψέ. Πρόχει μου και πα σε αυτή τη γωνιά, το το σώμα που διψά. Να ήταν ένα πηγό, σα μια σταγόνα, μέσα στα χίλια σου εγώ. Πρόχει μου και πα σε αυτή τη γωνιά, το το σώμα που διψά. Σε να σταρώνα μέσα στα χίλια εγώ. Μπορά χίλουμε σκέ τη γωνιά του το σώμα που πισάνει. Να στείλουμε την αγάπη μα στο Νορφέα για να του ευχηθούμε το ευχηθούμε κανοτάξει το βιβλίο του, όπου και να είναι λοιπόν, την αγάπη μα, για τον επόμενο τραγουδιστή, την Εθνική, την έχει η Αριστεία. Η Αριστεία μετά από δεν ξέρω πόσες δεκαετίες, ξέθαψε ένα όμορφο παλικάρι, ομολογουμένος, από το 1900, εμφανίστηκε μάλλον με την πρώτη του δουλειά το 1993, τώρα σπάς, ε, σκάς, όχι σπάς, <laughs> σκάς, χαμογελάκι Αριστεία, ξέρει πού πάω. Λοιπόν, εμφανίστηκε με την πρώτη του δουλειά το 1993, μυστήριο απλό και απλό, δεν, από τη δουλειά αυτή, επειδή να μέσα τότε στα πράγματα, δεν έφυγε κάποιο άλλο τραγούδι και, Δηλαδή δεν παίχτηκε κάποιο άλλο τραγούδι, αυτό έκανε τον μπαμ και αυτό κράτησε τον δημοσθένη ε, ζωντανό ας πούμε έτσι στις, ε, στη μνήμη μας Μέχρι την, το 1996 που μας έρχεται με τη δεύτερη προσωπική του δουλειά, Άρωμα Ανατολής και σε αυτή τη δουλειά το μόνιμο τραγούδι έχει τον πρώτο λόγο και ταξιδεύει το δημοσθένη στα δικά μας τα αυτάκια. Έρχεται δηλαδή η φωνή του. Και εμείς θα πάμε τώρα να αφιερώσουμε το τραγούδι «Μυστήριο και ένα πολύ χαριτωμένο που θα έλεγα τραγούδι, πολύ όμορφο και το ερμηνεύει και ωραία ο τότε ομορφούλης δημοσθένη. Πάμε λοιπόν και να το αφιερώσουμε στην αριστερά μας. Ποιος είναι ο Κωστής. Ο κοστί είναι ο πρόεδρο μα, ο Κρός. Θέλω να σα δείξω όμω ψάχνω για τον Τουρκ. Ναρθώ να μίσω στο πιο ιερό σου τόπο μέσα σου κομμάτια από φω να ανακαλύψω. Πράγματα κρυμμένα τη αγάπη να σου δείξω. Είναι σαν το φω που πέντε το φωτίζει. Είναι σαν πυγένει που τον ερώτησε ξεχίζει. Είναι σαν τον ουρανό που όλα τα καλύπτει σαν αγίασμα που βγαίνει σε μια θύπη Μυστήριο και απλό η αγάπη που με καίει μυστήρια κι απλά τα λόγια που μου λέει μεθάνε σαν κρασί σαν χάδι με αγγίζουν με καίνε σαν φωτιά σαν άβρα με δροσίζουν Μυστήριο κι απλό στο χώμα αυτού του κόσμου και γίνεται οδηγός μου μυστήριο κι απλό Το πώς κάναμε λάθος Χανόμασταν και Στου έρωτα το βαθό εντιμένα με τι λέξει, σούφερα λουλούδια στο κόρμισο να φορέσεις. Δώρα που θα φεύγουνε, χρυσάφι με στο βλέμμα, χρώματα γαλάζια και κόκκινα σαν αίμα. Είναι η ζωή που μέσα όλα είναι κρυμμένη, είναι η αγάπη που αιώνια περιμένει. Είναι αυτή η δύναμη. Που μ' έφερε κοντά σου Έρωτας παράδεισος Κρυμμένος στην καρδιά σου Μυστήριο και απλό Η αγάπη που με καίει Μυστήρια κι απλά Τα λόγια που μου λέει Με φάνε σαν κρασί Σαν χάδι με αγγίζουν Με καίρεσα φωτιά Σαν να βραμετροσίζουν Μυστήριο κι απλό Είναι το δικό μου μυστήριο και απλό. Το πώ κάναμε λάθος Χανόμασταν στου έρωτα το βάθο. Λοιπόν ήταν ο Δημοσθένη. Με λίγη βοήθεια θα μπορούσε να έχει κάνει Έτσι μια συμπαθητική καριέρα Όμορφα στέκεται στο χώρο Σε αυτό το είδος τραγουδιού που, θέλη, που θέλησε ας πούμε να προσβεύσει Να τέλος πάντων από και χάθηκε αυτό το τραγούδι δεν ξέρω ποιος το έχει γράψει, όχι γιατί δεν έψαξα, ε, λυπάμαι, δεν είμαι σωστή και τόσο σωστή <laughs> Εντό εισαγωγικών παραγωγό. Λοιπόν, η σανι Μπαλτζή έγραψε ένα πάρα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι για την Ελεονόρα Ζουγανέλη, στην καινούργια τη δουλειά, μετακόμιση τώρα. Ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι, ο μπαμπά έβαλε τη μουσική... Έτσι, και πάμε να ακούσουμε ένα, α, να, και να χωρέψουμε γιατί όχι. Ένα όμορφο βαλσάκι με την Ελεονόρα από την καινούρια τη δουλειά. Μετακόμιση τώρα. Μου αρέσουν οι βρεγμένοι δρόμοι, τα φώτα της πόλης, τα σκοτεινά αρώματα, οι παλιέ σκάλες των σπιτιών, οι αιώνιοι έρωτες, τα λαμπερά βλέμματα, οι ασπρόμοδρες ταινίες. Τα φαρμένα βελούδα, τα μισά μου κραγιό, οι χαμένε βαλίτσες σε ομίχλες σταθμό. Σε μια φύσαρε με φιλούσες κι εγώ είχα κλείσει τα μάτια και χάθηκα σ' αυτό. Το παθιασμένο φιλί, ξεπλένει τώρα η βροχή δε με νοιάζει αν Μετάνιωσες είχες πει Σε μιαν άλλη εποχή θα ήταν η αρχή Στα φιλιά που σκοτώνουν ενός λεπτούς η Τα γυρνώντα όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρα ξηχικά. Κάνει κρύο, όλα τέλειωσαν πια. Τώρα μισού τα φθαρμένα βελούδα. Τα μισά μου κραγιό Τι σκισμένε σελίδε και το φω των γεριών. Τις θλιμμένε κοπέλε με τσιγάρο ή ποτό, Που πια μόνε χορεύουν. Ένα βάλι για δυο. Μάνθε να με σώσεις, Να έρθει να μ' αποτελειώσει, φίλησέ με ποθώ να πεθάνω. Το σέμα μ' αυτό το χωρό. Και να σου δακρύνει, εσύ το γρυφό τη αγαπή. Με γράμματα ευχέ και αφιερώσει. Στοιχημα έβαζα πω δεν θα με προδώσει. Με στέλνει, με στέλνει, με παρασέρνη. Με στέλνει, με στέλνει. Στο πουτενά. Με στέλνει, με στέλνει. Με παρασερνείς, με στέλνεις, με στέλνεις στο πουθενά. Για σας που θέλετε να γράψετε ιστορίες, ποδήλατο, δασώδη, νυχτοφύλακα 31 ή 21, ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε να κάνουμε. θέλετε, κάνουμε. όλε τι Σε όλο το γκουγ είμαστε εδώ μέσα. Το είναι μαζί μου, Και με λιγότερο ο και περισσότερο παράστηκαλα. Μη με προδώσει, μην εδώ. Και μου είχε πει, με αγαπά. Με σθένει, με σθένει, με me με σθένει, με σθένει. Στο που... γιά σου τσιφουράκι, καλώ στην μας. με παρασέρνει, με, στέλνεις, με στέλνεις, Στέλνεις, με με παρασέρνει, με στελεί, με στελεί. Στο ποθενά, με στελεί, με στελεί, με παρασέρνει, Νοίρα. Τα κλάματά σου είναι παντού Κάτι σου είπα για τη μοίρα Και μου πες η ζωή είναι αλλού Κάτι σου είπα για τη μοίρα Και μου πες η ζωή είναι αλλού Σε παίρνει πάλι η θάλασσα των δυνατών συγνιάλων κι εγώ σου λέω αλλού είναι η ζωή το μάλλον είναι η ζωή το μάλλον Φεύγει από τόπου. Λε και χειρισιά, μια ζωή. Πάλι με του τρόπου. να τα γίνονται όλα απ' την αρχή. Πάλι με του τρόπου. Τι ελεύθερε των βλίων, των μεγάλο Αυτή για μα είναι η ζωή. Τι άλλοι είναι το μέλλον. Αφήνουμε τον άλλον και ερχόμαστε στη δική μα. Δεν έχει γράψει σήμερα ο πρόεδρο ε, Κρο Κωστή ιστορία. Δεν πειράζει όμω, έχει γράψει η τζάζη. Θα περάσουμε όμω μετά από ένα τραγούδι για να Αν δούμε τι, δια... τι έγραψε η τζάζη με τι λέξει που δώσαμε. Να ξέρετε ότι εάν θα μείνουμε στι δύο ιστορίε, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν θέλω προτιμήσει και τέτοια και οι δύο θα ανέβουν στο βάθρο Γκαλίτσα Ορφέας με την τζάζη. Τι όμορφα να σα δω. Λοιπόν, θα πριν όμω περάσουμε στη στις... Από το μεσημέρι εγώ που το διαβάζω ε, δεν το ξέρω το χαλούμι δεν έχω, δεν, Μπορεί να το έχω φάει χωρίς να το γνωρίσω Μήλα, μέλι, όχι, είναι τυρί λέει κυπριακό που γίνεται σαγανάκι Έτσι? Λοιπόν, σαγανάκι έχω φάει Αλλά δεν ξέρω αν ήταν από χαλούμι Σόρρι, αν ήταν κυπριακό τυρί Τέλο πάντων, λοιπόν, το μάθαμε και αυτό, έτσι μ' αρέσει, μ' αρέσει, μ' αρέσει να εμπλουτίζονται οι γνώσεις μας. Ε, το μάθαμε και το χάλουμε και αφού μάθαμε το χάλουμε για να πάμε στο επόμενο τραγούδι. Θέλω να το αφιερώσω στον ε, Παναγιώτη, στον Τσε, το μέλος Τσε, που όπως είπαμε είναι εδώ στην κοινότητά μας παλιό μέλος και σημαντικό μέλος, έτσι... Πάμε λοιπόν που μα βοηθά κάθε με τα άρθρα που ανεβάζει. Γίνονται οι γνώσει μα ακόμα πιο σοφοί πιο σοφή. Τα τραγούδια που μα αρέ... αρέσουν, μαθαίνουμε την ιστορία του, τι κρύβεται πίσω από αυτό και είναι μια μαγία. Ξέρετε, εγώ σήμερα πολύ συγκινήθηκα διαβάζοντα, θα μου πει, καλά, μέσα στο, στο ίντερνετ γυρίζει, βόλτισε από εδώ δεν έπεσε σε πάνω, σε σώτια τσότου και στο αεροπλάνο και σε αρέσει και ο Χαντζή. Από την άλλη, αρέσει και ο Χαντζή. Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει να τα ακούω και από εκεί πέρα δεν ψάχνω και πολλά πράγματα. Γενικά έτσι στη ζωή μου δεν την ψάχνω και πολύ. Λοιπόν, πάμε ναι, να ακούσουμε ένα τραγούδι εξαιρετικά αφιανό για τον Κωνσταντίνο και έπειτα έκλεισες την πόρτα Θα βγήσει μαζί με τη βροχή Θα μείνω μόνο σαν και πρώτα Κυριακή Βρέχει και κλαίω στην παράντα και τις χάνω, εσένα και τις Κυριακές μια Κυριακή και μια ζωή τελειώνουν μαζί μου. και τώρα παίζω μου τι να κάνω όσες μου μένουν Κυριακές και έπειτα ασφάλισα την πόρτα για να μην μπαίνει μουσική, η γειτονιά λάμπει στα φώτα Κυριακή Αδειάς μου φαίνεται ο κόσμος, ο δρόμος είναι σκοτεινός Νικρότο, σαν να ταξίδεψα για χρόνια ψάχνοντας να βρω το κατάλληλο κορμί εκεί στα φώτα έβρισκει νύχτα τα σημάδια τις τα πρώτα Είχα ξεμείνει από τσιγάρα και συμπόνια και εσύ συ με κάπνο με φίλια Ποια πόλη, ποια χώρα Εξαιρετικά αφιερωμένο για την φίλη μα την Έλενα Σιδεύει τώρα Τις αρέσει. Σοπένεις, θυμάσαι και μεθυσμένη μες τον ύπνο σου γελάς Ποια πόλη ποια χώρα ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα εκεί στο νότο εκεί μου κλήρωσε το έρωτα στο λότο κουλουριασμένο σαν τη σαύρα στη σκιά του σαν νομίσμα έπεφτα στο μαύρο σου φυθό κλώμα κατήλια, Άννα, βαϊ φτώχεια σου τα τάρισε τα σου. Σαν στην του Για... Για πολύ. Για σου, μου. στην παρέα μας. Για... Ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα Σωπαίνεις, θυμάσαι, θυμάσαι Και μεθυσμένοι μες στον ύπνο σου γελάς Ποια πολύ, ποια χώρα Ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα Όμορφα. Χαίρομαι που σας αρέσουν οι μουσικές διαδρομέ που επέλεξα σήμερα για σας. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς έδισε τις λέξεις και με τι τρόπο η τζάζι. Ποτέ την Κυριακή. Στη δασόδη πολιτεία με έλλατα τον ηγωισμό, καστανιές την ανομία, δρεί το συντηρισμό, μόλις πιάσουνε τα κρύα, πέφτει μαύρη παγωνιά, στις λεωφόρους, στα σοκάκια, στην καρδιά. Νυχτοφύλακες φυλάνε τον ολίγον τα λεφτά, μέσα σε σκοτεινές θηρίδες, με τεράστια κλιδαριά. Οι πολλοί δεν έχουν μία, μα όσο και να διαμαρτυρηθούν, τα λεφτά πάνε μονάχα σε όσους κλέβουν και χτυπούν. Εξαντλητικά ωράρια, τρελαμένα αφεντικά σε εργοστάσια, εταιρείε, σε μπουτίκ και μαγαζιά Τρέχει ο κόσμος και ο κοσμάκης στα ενδιάμεσα κενά να, να προφτάσει να προλάβει εφορίες, υπηρεσίες Μα γιατί τόση βαβούρα, δεν μπορεί να καταλάβει Μα ωστόσο πάντα υπάρχει ωραία Κυριακή, να καθίσει να αναλάβει βρε αδερφέ, να αναπαυτεί Κάποιοι κάθονται στο σπίτι λιώνοντας μπρος τη TV. Άλλοι ερωτοτροπώντα, άλλοι πάνε εκκλησία και οι ενεργητικοί τα ποδήλατα βουτάνε και ξεχύνονται στα πάρκα. Παίζουν μπάλα, αναλόγως τον καιρό. Αν και ο ήλιο κάνει χάρη, και συνήθω ξεπροβάλλει με ένα γέλιο σαν μωρό. Όμω, μια καταραμένη Πέμπτη μέρα μαύρη και μουντί, να που αναγγέλει κάποιο με κοστούμι στο γυαλί, πω για πολλού διαφόρου λόγου προ συμφέρον του λαού και η Κυριακή θα γίνει. Μια μέρα του Συρμού Ό, εδώ και μην παρέκει, είπαν πρώτα τα παιδιά. Θα του χάσουμε τελείω. Τη μαμά και τον μπαμπά θα του χάσουμε τελείω. Ξύπνησαν και οι μεγάλη και δηλώσαν μια κέξω Γιατί η μέρα Κυριακή πω κανεί δεν θα ψωνίσει και κανεί δεν θα εργαστεί. Και αντί να διαδηλώσει όλο τούτο ο λαό. Αποφάσισε να κάνει ένα ωραίο πανηγύρι. Ζήτω ο πολιτισμό. Με 31 σούβλε. Με κρασί και με χορό Και αν αυτά ήταν αλήθεια Θα είμαστε η τέλεια χώρα Εδώ Και πολύ καιρό Πολύ όμορφα Μας θα είπε η... η τζάζι Σοσιαλιστικός λέει Σουρεαλισμός Πολύ όμορφα Λοιπόν, και επειδή είμαστε μέχρι τώρα είναι 11 και 32 και είναι δύο οι ιστορίες, δύο οι προσπάθειες των βιβιών, λοιπόν και του Ορφέα και της Τζάνζη, ο πρόεδρος σήμερα απέχει γιατί πολλά έκτακτα του συνέβησαν και δεν μπόρεσε να γράψει ιστορία. Τον συγχωρούμε για μία, όχι δεύτερη όμως, έτσι. Λοιπόν, και οι δύο ιστορίες, μπράβο τη έτσι Μαριλίν, και οι δύο ιστορίες θα πάρουν μετάλλιο και ο... Oh, Oh, oh, oh, Ο ορφέας. ορφέας μας θα με την τζάζι Θα ε, έχει το μετάλλιο λογοτεχνίας Το ανώτατο παρακαλώ μετάλλιο λογοτεχνίας και θα παρακαλέσω Όχι τόσο για να γίνουμε περισσότερα μέλη Γιατί είμαστε ήδη πολλοί έτσι. <laughs> Λοιπόν και πέντε να είμαστε Φτάνει να αγαπάμε αυτό που κάνουμε Εμένα με φτάνει Το ξέρετε ότι δεν παίζω με τα νούμερα Ιδιαίτερα τα μεγάλα ε, αλλά κάντε ένα Λάιξ, θέλω για μένα, για τα παιδιά που κάνουν τις προσπάθειες Εδώ, Εγώ δεν κάνω τίποτε άλλο παρά να δείχνω, να βγάζω προς τα έξω Τις μεγάλες προσπάθειες που γίνονται με πολύ αγάπη των παιδιών Και τα ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ Ελπίζω τζάζι μου το τραγούδι να σου αρέσει αυτό το τραγούδι που διάλεξα για σένα Πολύ όμορφο τραγούδι που ακούστηκε για πρώτη φορά στην ταινία και γράφτηκε για τι ανάγκε τη ταινία Nocaut. Χάρε, εγώ σε σκέφτηκα. Δερβίση μάγκα πρώτο. Που καθαρίζει μόνορτικα με πεσάκι. Γαμότω. Όμω εσύ μου τα γυρνά στο ήπουλο τη τύμη. Καρφώνη ενανάντια από μα Φουμάρει. Μπορεί και με να με φανώ ποια στιγμή γουστάρει. Πε μου που να να σε βρω, που να σε συναντήσω. Μαζί να στήσουμε χωρό και αστέλω εγώ. Να σης ο Ανισεμά Κασπάρης Σταίσε και με. Οι περισσότεροι από εσά έχετε δει την ταινία αυτή με τον Κώσταρ Σόγλου σε βασικό ρόλο και τον Γιώργο Κιμούλη επίσης, ο οποίο είναι και το πρόσωπο τη όλη ιστορία με τι αυτοκτονικές τάσει που είχε, μην μπορώντα να αντικρίσει κατάματα τη ζωή του. Και ο φίλο του τον βοήθησε να φύγει από αυτέ και να ζήσει την ζωή του. Μέσα από μία μηχανή που το έστησε με την, ο, με την ε, ομάδα που βοηθάει αυτούς που θέλουν πάντων, να φύγουν να την κάνουν από τη ζωή ε, τους ε, σκοτώνει εκεί που δεν το περιμένουν. Και ο Κιμούλης ε, ήρθε στα ίσια του. Ο Φάνης Σχοινάς, ε, πολύ καλός ε, και αυτός ε, σε βασικό ρόλο. Δεν είπε πολλά, έδειξε όμως. Ε, είχε τον βασικό, βασικό ρόλο και ο Φάνης Σχοινάς, ο, ο οποίο δεν υπάρχει. Λοιπόν, Traveling, ούτε παραγγελιά να το είχα Δεν ξέρω γιατί μπήκε στη λίστα Όμως μπήκε αγύ, για σένα Αυτό γράφτηκε Για την Χιλιατηρίδα. Που ήρθε Και λιγάκι το έχω αλλάξει Ενώ η το είχε γράψει Αλλιώς όπω θα ακούσει τώρα Η Σώτια Σου έχω τραγουδίσει τον εξωγήινο αν θυμάσαι Δεν ξέρω το θυμάσαι, μάλλον Αυτό είναι ε, Γράφτηκε το 2000 Που αρχίζω σε εξής Μια νέα άρχισε Πριν λίγα χρόνια τη ρίδα Και τώρα πρόσφυγες με τα κομήσα Με σαν αυτό που ήμουνα, αυτά που έκανα, τα ξανακάνω Βρώμικο κόκκινο, αίμα ανθρώπινο, ξεγκρίζω επάνω καινούρια όνειρα, καινούριο βούλεγμα, στην αυταπάτη που είναι η αγάπη Πως πεανίζανε, δούρια οι πάντες μες τις πλατείες Οι ποιητάδες χρόνια υπόσχονταν ευτυχισμένα όπως κορεύανε οι σαλτιμπάκοι στη Βενετία όπως τραγούδαγαν οι τροβαδούροι το χίλια ένα που ρώταγαν το σαρατό κόπο και το διαβάτι που είναι αγάπη απ' τα παγάζια τους σκαλάνε τον πόλεμο τα επιτελεία και τα κομπιούτερ τους ξαναρυθμίσανε οι τεχνοκράτες Μακριά από το πλήθο και ήταν ψέματα κομματελία. Είκατε πάγγελμα λαοπατέρες και δημοκράτες. Όλα παλιά, όλα όλο και λείπει κάτι που είναι αγαπή. Πάλι τα ίδια το μεροκάματο μέσα στη ζέστη και μέσα στο κρύο. Τα ημερολόγια μόνο που τώρα αρχίζουνε με δύο. Οι Αμερικάνοι ψάχνουνε κάποιους να προστατεύσουν υπάρχουν τόσοι στον κόσμο άμαχοι για να κλαδέψουν το 2030 γίνει καλό για την αγάπη θα πουν στο ίντερνετ δεν αναφέρεται παρόμοιο κάτι. Να χαιρετίσουμε στην παρέα μας τον Cross Round. Που, πως επίστευν σ' αγαπού και πως θένε Έχε τον στο παιδί. Υπότιτλοι γνωστικοί, λόγραδες και γραμματικοί, για να σε πείσουν. Έχει τον στο παιδί αυτό που Αυτό το τραγούδι, Καβρεθάρθων, έχω εδώ και ώρα στο μυαλό μου. Αυτό το γράφει η Αρατούλα. Την ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι στην παρέα μα. Μα λείπει, ε, γλυκά μου. Μα λείπουν οι εκπομπέ πάρα πολύ. Μα λείπει και η παρέα σου και εσύ. Ε, ναι, έχει δίκιο. Του ανθρώπου που αγαπώ δεν ξέρω, έχω έναν ιδιαίτερο τρόπο, ένα μαγικό θα έλεγα τρόπο, να επικοινωνώ μαζί του και να του πιάνω όσα χιλιόμετρα μακριά και να είναι. Λοιπόν, αυτό είναι το ιδιαίτερο χαρισμά μου. Εννοεί, δεν θέλω χειροκρότημα. Μη να χαιρετήσω εδώ την Κυρκίδα, εδώ και ώρα έχει γεμίσει. Είναι η Νιάτσακ, η αγαπημένη μου Νιάτσακ και η γκολφίνα. Λοιπόν, τι κάνετε, κορίτσια μου, γκουχού γκουχού κι εσεί. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Και όπω είπαμε, δεν έχουμε ιστορίε. Εντάξει, την πελιάσαμε σήμερα, δεν πειράζει, μια χαρά. Και οι δύο, ήθελα να ευχαριστήσουμε τα παιδιά που έγραψαν και τον Ορφέα και την τζάνζι, που και οι δύο θα πάρουν μετάλλιο λογοτεχνίας. Λοιπόν, για ρεύματα, ε, κάποιον θα έχω πιάσει και σε αυτό το τραγούδι. Για πάμε να το ακούσουμε. Και σαγκίζω κλείσει την κορφή σα Δεν σα είπα, έπιασα έτσι απέξω μια ζωή ο χρόνο πάντα κοντά ποτέ μαζί. Σαν μεριού, σαν όνειρο κρυμμένο, όπω σαν να σα σαν τρένο. Όπω οι Έφεροι μαζί ή οριζόντας πίνει μπήνουν, στιγμούν δεν θα ξανάρθει. Σαν τρίξη μου μέση μεριγιού, σαν όνειρο κρυμμένο, Όπω ανάσα βραδύνει, σαν τελευταίο τρένο. Σα να σα βράδυ, μίσατε, λε φίλε, ποτέ σω ζητήσατε μια μικρή διακοπή. Όμω εδώ τα όργανα, τα δικά μου έδειχναν ότι είμαι στο νερό. Οπότε γι' αυτό και δεν έκανα καμία κίνηση διόρθωση. Επανακίνηση και τέτοια δηλαδή. Για εσά που ξέρετε, γιατί έβλεπα ότι είμαι στο νερό. Οπότε εσεί χρειάστηκε ίσω. εντάξει, μια μικρή διακοπή να κάνετε και μια ανανέωση σελίδα. Ψήφι ε, ακούγεται από σελίδα. Ακούτε από σελίδα, αν και θα ήθελα. Ε, θα, ήθελα τέλος, πάντων, θα σας σα πρότεινα να ακούτε από WINAP. Έχει, έχει διαφορά ο ήχο και δεν έχετε και αυτέ τι συχνέ ανανεώσει με το WINAP. Λοιπόν, είναι πιο σταθερό. Δεν έχετε παρά να το κατεβάσετε στην επιφάνεια εργασία σα και να κάνετε ε, ε, ε, κατευθείαν σύνδεση με το. Ένα ένας τρόπος ε, καλύτερης του σταθμού μας Να περάσουμε τώρα να ακούσουμε τι έχουμε να ακούσουμε Θέλει να ακούσουμε ρηφιφί, όχι, ε Καζούλη, πάμε για Βασίλη Το Βασίλη σε τελικά κοριτσία είναι ένα όνομα που παίζει βασικό ρόλο στη ζωή μας μια ξερουμεέν και ττερλένγα με τη καρδένια. Η σαν, σαν μπορώ και σωπαίνω, μα μένω εδώ. Εσύ σε λιμάνι και γυρνάς ο ήλιος θα δύσει καθώς στο καράβι κοιτώ το στερνό που εδώ θα μ' αφήσει. που σκάνε στο κύμα ψηλά σαν βάρκες που παίζουν στα χείλη σου απάνω τα θαλασσιά στο ανέμο να στείλεις τον πηγέμο τη λησπονιά σου ανέβα και σου σαν τον αφρό εσύ σε λιμάνι σε γυρνάς βορεινό κι ο ήλιος θα καθώς στο καράβι κοιτά το στερνό που εδώ θα μαθήσει Εσύ σε λιμάνι γυρνάς βορεινό κι ο ήλιο θα δύσει καθώς στο καράβι το στερνό που εδώ θα μ' αφήσει, που εδώ θα μ' αφήσει. Λοιπόν, δεν βλέπω στην παρέα μα γιατί αν ήταν θα είχε εκδηλωθεί. Δεν βλέπω το κυρία Σίλια να σα φιλήσω το χέρι. Οπότε οι μέλησε και έλεγε δεν θα ε, του ακούσουμε. Άλλωστε είναι 11 και 44. Μερλίν. τι να κάνουμε τώρα. Βασίλη Τερλέγκα και τη Γαρδένια μου χόρεψαν. Και κράτησα αυτή τη στιγμή. Ε, δεν, δεν ξέρω, δεν ήξερε ο Βασίλη από τον θα μπορούσε να χα... χορέψει. <laughs> το χάρε, θα μπορούσε να βρει ένα άλλο ζεϊπέκικο τέλο πάντων, πιο έντεχνο. Όμως τερλέγκα διάλεξε Και αφού τερλέγκα διάλεξε εγώ το κράτησα Δεν πετάω είπα με ζωή Λοιπόν Αστία αστία ό,τι και να λέτε για τον Βασίλη τερλέγκα Εγώ όταν ακούω γαρδένια τρελαίνομαι Εσείς που κάνετε λοιπόν τέτοιου είδου εκπομπέ ε, Και μπορείτε να τα βάλετε Γιατί όχι όταν με βλέπετε τερλέγκα και με λιώσετε. Πάμε για τη συνέχεια μ, έχω ένα πολύ ωραίο Αν και δεν τον πολύ αυτόν τον uh, Άγγελακά, τέλο πάντων. Πρώτο τεράγμο. Με ρωτήσετε γιατί. Ποιο φύγει με ένα Σαν πεταλαιούδα στην καμαρή πετά, Ψάχνοντα ανοίγμα να φύγει. Αραβία θα σε ξεκανεί, έχει το μύρο, έχει τις σιγαλιά, έχει τον ήλιο τον αλλο. Οσα χάθηκαν, οσα ξεχάστηκαν, και όσα, χαθήκα, όσα ξεχάστηκα, για αυτά κανείς δεν ξέρει. Σε ο Βάγκεμον, καλώ ήρθε στην παρέα μα. Κάποτε χρωμάτιζα τα όνειρά μου με το χρώμα της αγάπης σου Κάποτε ταξίδευα με τα μάτια σου σε απέραντους ωκεανού. Κάποτε λάτρευα τη μουσική γιατί ήταν γλυκιά σαν τη φωνή σου Κάποτε αγαπούσα τη ζωή γιατί εσύ ήσουν η ζωή μου Κάποτε έτσι ήταν η ζωή μου, σαν όνειρο Σαν ένα σκήπος με πολύχρωμα λουλούδια. Μα ήρθε μια στιγμή που μίσησα τα όνειρα, την ζωή και έγιναν πολλέ αυτέ οι στιγμές Κάποτε, μετά από καιρό, ξαναβρήκα τον εαυτό μου και χαμογέλασα στη ζωή. Τώρα κοιτάζω μπροστά σε ένα βέβαιο μέλλον με μια μικρή ελπίδα στην ψυχή μου. Να σου τώρα θέλω να ξανανθήσω τα λουλούδια στον κήπο μου. Τώρα θέλω να ξανανιώσω την αγάπη στην καρδιά μου. Μα πιο πολύ απ' όλα, ξέρει τι θέλω: Να είσαι σε μια άκρη στον κήπο μου και να με βλέπει, να με βλέπει να ζω. Τώρα ίσω έγινα και εγώ σκληρή σαν εσένα τώρα θέλω να πονέσεις και ας μαζί σου Τέρματα <Τι> θαύματα τα σίνεμα κλειστά Δεν υπάρχεις πια Δεν υπάρχεις όλα τα φώτα σβήνω και κρύβομαι ξανά. Δεν υπάρχεις πια, δεν υπάρχεις ψέματα, ψέματα, πες μου πως είναι ψέμα, δεν αστείο χαζό ένα όνειρο Ψέματα Ψέματα Πες μου πως είναι Ψέμα Ένα αστείο Χαζό εγώ χωρίς Εσένα Εγώ χωρίς Εσένα Η βουλή ο κόσμο Δεν Δεν με, πια. Δεν με Πάλι το τραύμα ξύνο κι ο πόνος με νεφά. Δεν με πια. Δεν εψάχνεις Ψέματα Ψέματα Πες μου πως είναι ψέμα Ένα αστείο χαζό Ένα όνειρο Ψέματα Ψέματα Πες μου πως είναι ψέμα Χαστιό χαζό εγώ χωρίς εσένα θέλω να ξεχνάω Δεν σε έχω πια Δεν σε έχω Την έξοδο κινδύνου Δεν βρίσκω πουθενά Το τότε η μεριού που μπορούσαμε να έχουμε καλεσμένου όπω ο έτοιμο ναι, αλλά τώρα δεν έχουμε την δυνατότητα γλυκιά μου. Ούτε πάει στη Μέριλιν, δεν το, το περίμενε, έτσι ακριβώς όπως ακούμε, το ακούμε live. Για να σταθεί, μάθειά μου να με βρει. Να με Αυτή ήταν η πρώτη τελευταία μα μουσική Διαδρομή. Κέρδυρο, κέρδρο, ο οποίο ξεκινάει Σάββατο από,τι είδα 10 8 με 10. Έχει εκπομπή ο Κέρβερο μόνο, κέρβερο τρία κεφάλαια και μόνο. Δεν θα τον χάσουμε. Νομίζω από αυτό το Σάββατο θα είσαι. Θα δω το πρόγραμμα και θα ενημερωθώ. Και εσεί που ενδιαφέρεστε να μπείτε στο πρόγραμμα, να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα του σταθμού μα. Ποιοι για του παραγωγού που ε, σα αρέσουν και πότε αυτοί εκπέμπουν. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ, Μέρλιν, για την ε, όμορφα ρε. Ευχαριστώ όλου σα για την πολύ όμορφη παρέχεση και σήμερα. Ευχαριστώ ε, τα παιδιά που έγραψαν ιστορίε, τα οποία θα και τα δύο με το κουτσομετάλλο του ανώτατο, παρακαλώ χωρίσω μετάλληλο λογοτεχνία. Λοιπόν, ε, ευχαριστώ για εσά που αγαπάτε το παραμύθι μα. Γάσ που ενδιαφέρεστε γι' αυτό. Θα δοθούν οι πέντε λέξει καινούριε έντο των ημέρων για την επόμενη τετάρτη, να ξέρετε κι εσεί που για σένα μοντά κάθε τετάρτη είμαστε εδώ 10-12 και σε έκτακτε, αν και όποτε έχουμε έτσι ορεξούλα. Όμορφα. Μένουμε συντονισμένοι για να ακούσουμε την Αλκιονίτσα με τις Αλκιονίδες Νότις που έρχεται αμέσως τώρα και μετά από μας και ε, μία με δύο αν ε, το πισί της ε, χρυσάνα έχει φτιαχτεί και μπορεί να ε, βγει σε εκπομπή. Θα εκπέμψει με, με του βαθιά νυχτωμένου. Θα είναι μαζί μα. Αυτό είναι το πρόγραμμα για σήμερα. Και βέβαια μένουμε συντονισμένοι γιατί πιστέψτε με και ο, Βάγκος, ο, Βάγκος, ο Σέρβερ, mm. Βάγκος, Βάγκο, ο Βάγκο, ο σερβερ, Βάγκο ήμου τον έχουμε συνηθίσει, παίζει απίστευτε μουσικέ και ιδιαίτερα τι νυχτερινέ ώρε. Να σου λέει καλά, ευχαριστώ τον Ανώνυμο στον Κέρφερο που όπω είπαμε ξεκινάει το Σάββατο για εσά που θέλετε να τον ακούσετε, 8 με 10. Την Μέριλιν, τον Βέρτ, ο οποίο έχει κάθε Παρασκευή, ο Βέρτ 12 δεν έκανα λάθο, τριμιτώνια και ντουζένια. Λουκά, ο Λουκά παραγωγό και αυτό, ο οποίο μα λείπει, κάνει διακοπούλε, θα μα έρθει. Χόρχε, παραγωγό, κάθε Πέμπτη, μην τον χάνετε 11-12 ή 10-11, 10-11, 10-11, ναι. με το μελοδρόμιό του. Όλγα Πάτρα, το Εβάκημα, τον Κρό. Κρό κάθε Δευτέρα 12.2. Πρόεδρο, εδώ δεν κάνω λάθος, με τίποτα ούτε και ώρες. Γιατί ναι, πρόσφατη Δευτέρα που με ξενύχτησε. Λοιπόν, αλλά τα απίστευτη εκπομπή. Από παλιέ ταινίε, soundtracks, πολύ ωραία. Μπαμπ Κάλ, μη χάνετε και κρό. Μπαμπ σε ευχαριστώ. Παντζούμαι και σένα. Σταθερή αξία, παντζού. Πάντα δίπλα μα. Την, την Helen, την ευχαριστούμε. Αγία. Παραγωγό, βεβαίω, Κυριακή. Δέκα δώδεκα Άλλα, εσύ είπας, μου αλλάζεις. Δέκα δώδεκα αγεία. Στη συντακτική ομάδα της, ε, εδώ του περιοδικού μας, του Music Heaven, βασικό μ, στέλεχος, ε, ωραία άρθρα, να τον διαβάζουμε, τον τρελάκια μας, ε, εδώ, δεν <δελώ> λέω τίποτα για τον τρελάκια, ε, τελίτσες, την Αλκιώνη. Έρχεται αμέσως τώρα ο παραγωγός Ερατούλα. Και αυτή η παραγωγό, η οποία μας λείπει, σεξ γκρουπός, φίλος μας. Ερατούλα να μα έρθει. Μέρι Όμικρον, σε ευχαριστώ, την ακούσατε και αυτή. Ε, ποιο άλλο παιδάκι, δεν θέλω να ξεχάσω κανέναν σα. Πάτρα, Σάκης Σκουρουπό, Traveling Grip, Βέρτ. Σα είπα όλου, σα ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για ακόμη μια φορά να προσέχετε τον εαυτό μα. Αύριο είναι μια καινούργια μέρα, είμαστε ακριβώ 12. Χτυπάει 12, φεύγει παλιά, έρχεται καινούργια. Θα τις χαμογελάσουμε και θα την ταξιδέψουμε κι αυτή χέρι-χέρι. Να είστε όλοι καλά, όπου και βρίσκεστε. Σα στέλνω την αγάπη μου. Η τελευταία μουσική διαδρομή που θα κάνουμε. Είναι για τους φίλους μας που δεν άκουσαν τα ονόματά τους Πάντα όμως τους έχουμε στην καρδιά μας Και να είστε και πάντα κοντά μας Την αγάπη μου Γεια σας chinese Gloĝa your music heaven